Κεφάλαιο Θ, σελίδα 683, στίχη 1 στους 27 Ο Παύλος, παράδειγμα, Αφταπαρνήσεως 1. Δεν είμαι Απόστολος με ίσα δικαιώματα προς τους άλλους αποστόλου. Δεν είμαι ελεύθερο όπως όλοι οι χριστιανοί. Δεν είδα τον Ιησούν Χριστόν των Κυριών μας. Και δεν είστε εσείς το έργο που με τη βοήθεια του Κυρίου συνετέλεσα. 2. Εάν δι' άλλους δεν είμαι Απόστολος, τουλάχιστον όμως δι' είμαι Απόστολος Διότι η σφραγίδα με την οποία εμπιστοποιείτε επίσημα το αποστολικό μου αξίωμα Είστε δια της χάρτους του Κυρίου εσείς, τους οποίους εγώ οδήγησα εις Χριστόν Τρία Οι απάτησίες μου προς εκείνους που με εξετάζουν εάν είμαι Απόστολος Είναι αυτή που δίδεται από την θείαν αυτήν σφραγίδα Τέσσερα Αφού λοιπόν είμαι κι εγώ απόστολο σαν τους άλλους αποστόλου ερωτώ Δεν έχομεν εγώ και οι συνεργάτε μου δικαίωμα να φάγομεν και να ποιομεν αυτά που μας προσφέρουν οι μαθητέ μας 5. Μήπως δεν έχομεν κι εμείς δικαίωμα να περιφέρομεν στις περιοδίες μας γυναίκα, χριστιανήν αδελφοί Δια να μας υπηρετεί, καθώς περιφέρουν τέτοιαν και οι λοιποί Απόστολοι και οι λεγόμενοι αδελφοί του Κυρίου και ο κυφά. Ή μήπω μόνος εγώ και ο Βαρνάβας δεν έχουμε δικαίωμα να μην εργαζόμεθα επάγγελμα βιοποριστικών Δια να κερδίζουμε ένα από αυτά τα έξοδά μας 7. Είμαι θα στρατιώτε του Χριστού που αγωνιζόμεθα για την εξάπλωση της βασιλείας του Ποιος ποτέ λαμβάνει μέρος εις κατά του εχθρού με ειδικά του έξοδα Είμαι θα που καλλιεργούμε τον πνευματικό αμπέλι του Χριστού Ποιος φυτεύει αμπέλι και δεν τρώει από τον καρπό του θα πνευματικοί ποιμένες και εσείς είστε τα πρόβατά μας Ποιος βόσκει πίμνιον και φροντίζει δι' αυτό και δεν τρώει από το γάλα του 8. Αλλά μήπως αυτά που λέγω είναι σύμφωνα μόνο με συνηθείες και παραδείγματα ανθρώπινα Ή μήπως δεν λέγει αυτά και ο Θεόπνευστος νόμος 9. Ε, ναι. Βεβαίω και ο νόμος λέγει τα αυτά διότι έχει γραφεί στον μουσαϊκό νόμο Δεν θα κλείσεις και δεν θα βουλώσει το στόμα του βοδιού που αλωνίζει Θα αφήσεις το στόμα του ελεύθερο να φάγει από τα στάχια Που κοπιάζει για να τριφθούν στο αλώνι Αλλά ρωτώ Μήπως ο Θεός ως νομοθέτης ενδιαφέρεται για τα βόδια Δέκα Ή μήπως ορισμένος διημάς στους λογικούς λέγει και νομοθετεί αυτά Ναι Διημάς λέγει τα αυτά διότι δι' εμά του πνευματικού εργάτε και καλλιεργητέ εγγράφει ότι ο καλλιεργητή, με ελπίδα του να απολαύσει την εσοδία, οφείλει να καλλιεργεί την υγιή, και εκείνο που γεμάτο ελπίδα αλωνίζει, οφείλει να μετέχει και να απολαμβάνει τον καρπόν που ήλπιζαν από τον αγρόν του. 11. Και εμεί, σπορεί πνευματικοί και καλλιεργητέ, υπήρξαμεν μεταξύ σα. Εάν λοιπόν, οι μύσε στα ει σκαρδία σα των πνευματικών σπόρων τη αληθεία, και σας μεταδόκαμε πνευματικά χαρίσματα, είναι μεγάλο πράγμα εάν εμείς θερήσουμε ενός καρπών της πνευματικής μας αυτής πορά στα σωματικά αγαθά σας. 12. Και αν άλλοι χρησιμοποιούν τα δικαιώματα που τους δίδει ο νόμος οι σαν στους μαθητευομένους, δεν δικαιούμεθα να χρησιμοποιήσουμε την εξουσία να αυτήν πολύ περισσότερον εμείς. Αλλά όμω, δεν εκάμαμα χρήση των δικαιωμάτων μας αυτών Αλυποφέρον με κάθε είδο στερήσεις, για να μην παρεμβάλλουμε ουδέ το παραμικρόν εμπόδιων εις το κήρυγμα του Ευαγγελίου του Χριστού. 13. Και για να σα φέρω δια το δικαίωμά μας αυτό και άλλην απόδειξη από τη γραφή, σας ερωτώ. Δεν γνωρίζετε ότι οι Λεβίτε που υπηρετούν στη λατρεία του Ιερού τρώγουν από τα προσφερόμενα εστονάων. Οι Ιερείς Δέκοι Αρχιερείς που παραμένουν κοντά στο θυσιαστήριον δεν μοιράζονται μαζί με το θυσιαστήριον τας θυσίας που προσφέρονται εις Αυτόν. 14. Και γίνεται αυτό κατά διαταγήν του Θεού. Όπως δε τότε ο Θεός, έτσι και ο Κύριος τώρα διέταξε διεκείνους που χηρύττουν το Ευαγγέλιο να ζουν από τα συνδρομά σε που ακούουν το Ευαγγελικόν κήρυγμα. 15. Εγώ όμως δεν έκαμα χρήση κανενός από τα δικαιώματα αυτά. Δεν έγραφα δε αυτά που σας γράφω, δια να γίνει έτσι και διεμέ και δια να μου δίδονται από εσάς τα αναγκαία δια την συντήρησή μου. Όχι, δεν σας ζητώ τίποτε, διότι εγώ προτιμώ να αποθάνω μάλλον παρά να κάνει κανείς τα διανών και χωρίς βάση εκείνο δια το οποίο και το καύχημά μου αυτό είναι ότι κηρύττω το Ευαγγέλιο χωρίς να επιβαρύνω κανένα δια τη συντήρησή μου. 16. Αυτό δεν είναι πραγματικό καύχημά μου, διότι αν κηρύττω το Ευαγγέλιο, τούτο δεν μου δίνει δικαίωμα να καυχόμαι, διότι το κήρυγμα είναι επιβεβλημένη ανάγκη και υποχρέωση εις εμέ, αφού ο Κύριος με κάλεσε σε αυτό». Αλλή μονοδέησε με, εάν αθετών την υποχρέωσή μου αυτήν δεν κηρύττω το Ευαγγέλιον. 17. διότι αν έκανα το κήρυγμα από ειδική μου θέληση και πρωτοβουλία χωρίς να μου είναι επιβεβλημένον από την διακονία που μου ανέθεσεν ο Κύριος, τότε θα είχα δικαίωμα να μου δοθεί μισθό. Εάν όμως το κάνω όχι από ειδική μου πρωτοβουλία αλλά διότι μου ανετέθη η διακονία αυτή από τον Κύριον τότε μου έχει εμπιστευτεί ο Κύριος οικονομία και διαχείριση και υπηρεσία και αλλημονών μου εάν δεν δειχθώ πιστός δούλος και οικονόμος 18. Ποιον λοιπόν έργον μένει σε με για να μου ανήκει δι' αυτό μισθός και δικαίωμα να καυχόμαι? Μου μένει τούτο όταν κηρύττω το χαρμόσυνον μήνυμα της σωτηρίας να εναποθέσω στους πολύτιμους θησαυρών εις τα των ακροατών το Ευαγγέλιο του Χριστού χωρίς να υποβάλω αυτούς εις και έξοδα ώστε να μην κάνω ολότελα χρήση της εξουσίας που μου παρέχει το Ευαγγέλιο να τρέφομαι από τους χριστιανούς 19. Αλλά και όλα μου σχεδόν τα δικαιώματα τα εθισίασα χάριν του Ευαγγελίου διότι, και τι ήμην ελεύθερο από όλους και δεν ήμην υφιστάμενος εις κανέναν άνθρωπο, εν τούτης εις όλους υπεδούλωσα τον εαυτό μου θεληματικός, για να κερδίσω τους περισσότερους. 20. Και έγινα εις τους Ιουδαίους σαν Ιουδαίου για να κερδίσω Ιουδαίους. Εις εκείνους που ευρίσκονται κάτω από τον Μωσαϊκό νόμο, έγινα σαν να κι εγώ υπονόμων, για να κερδίσω τους υπονόμων. 21. «Ίσους εθνικούς που δεν είχαν όπως οι Ιουδαίοι νόμων, για να κερδίσω αυτούς που δεν είχαν νόμων, έγινα σαν άνομους, ότι δεν διέπραξα καμία ανανομία ενώπιον του Θεού, αλλά ζω σύμφωνα με τον νόμο ενώπιον του Χριστού». 22. Έγινα εις τους ασθενείς κατά την πίστη και τη γνώση χριστιανούς σαν ασθενείς, δια να κερδίσω εις Χριστόν, εις όλους έχω γίνει τα πάντα... και συγκατεύειν προς όλους τους χαρακτήρας... ώστε με κάθε τρόπον ανένοχο να σώσω μερικούς. 23. Πράττω δε τούτο χάριν του Ευαγγελίου... για να γίνω μαζί με τους άλλους πιστούς... σαν ένας από τους πολλούς... και εγώ συμμετοχό σε τα αγαθά τα οποία τούτο υπόσχεται. 24. Η στάδιο αγώνων πνευματικών ευρισκόμεθα. Δεν γνωρίζεται ότι εκείνοι που μέσα στάδιο λαμβάνουν μέρο στο αγώνισμα του δρόμου, όλοι μεν τρέχουν, ένας δεν λαμβάνει το βραβείον. Να τρέχετε λοιπόν κι εσείς και να αγωνίζεστε έτσι προσεκτικά και ακούραστα, για να κερδίσετε το βραβείο. 25. Καθένας δε που αγωνίζεται, εγκρατεύεται εις όλα, ακόμη και στην τροφή και στο ποτόν. Και εκείνοι μεν αγωνίζονται και εγκρατεύονται, για να λάβουν στέφανον που φθήρεται... Εμείς όμως αγωνιζόμεθα διάφθαρτων στέφανον. 26. Μη το παράδειγμά μου. Εγώ λοιπόν τρέχω έτσι ώστε ξέβρω καλά τι ζητώ, δια ποιον σκοπό αγωνίζομαι και με ποιον τρόπο θα τον επιτύχω. Δεν παρουσιάζομαι σαν να πηγμαχώ γρονθοκοπών των αέρα και αγωνιζόμενο στα κούφια. 27 αλλά ταλαιπωρώ το σώμα μου και το μεταχειρίζομαι ως δούλων για να μην αποδοκιμαστώ και αποδειχθώ ανάξιος του βραβείου εγώ ο ίδιος που εκήρυξα εις και με την ειδική μου προτροπή και διδασκαλία έλαβαν αυτοί το βραβείον.